Και εμεί είμαστε εδώ. Όχι μόνο η Κατερίνα. και εμεί, κάθε μέρα μία η ώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, τα Τι κάνουμε. Κα, καλά. Δεν έχω θέσει. Γιατί δεν χρειάζεται. Ξεφείου ο κόσμο και χωρί θέσει. Έχω χορηγού. Όλοι οι άλλοι κουράζονται να πούνε όχι ότι κρίνει και ο κόσμο από θέσει να το πούμε τώρα γιατί υπάρχει ένα θέμα με το Θεδρά δεν έχει θέσει. Δεν είναι γιατί όλοι οι άλλοι που έχουν ο κόσμο επιλέγει με βάση τι θέσει. Και ωραία αυτή. Αν επιλέγει με βάση τι είναι... θέσει, ακό ακόμα χειρότερα να με βάση τι θέσει. Και λέει κάποια θέση. Ο Σαμάρα είχε πει κάποιε θέσει. Τι έκανε, Όχι. Έκανε κάποιε. έκανε. Όχι, τα βασικά που έπρεπε. Σε εμά δεν έχει τι λέει ο καθένα. Τι, τι διαβάζει από πίσω, το πίσω σενάριο. Δεν είχαμε Σταύρος. καταλάβει ότι αυτά θα κάνει ο Σαμάρα. Μπορεί να είχαμε καταλάβει. Ε, Όχι όλοι. Α. Εκτό αν είχαν καταλάβει και αυτοί που ψήφισαν. Οπότε οι γιατροί πρέπει να είναι πάρα πολλοί που πρέπει να έρθουν. Ε. Γι' αυτό σου λέει ο Σταύρο: Δεν θα βγάλω θέσει. Αφού δεν έχουν. Προγράμματα, φυλακίε, τρώτα τσάμπα, τέτοια. Και δεν έχει τελειωθεί. Γιατί κάτι 9.000 θα δίνει 5.000 για τυπώματα και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε δεν υπάρχει λόγο. Ναι. Πού τυπώνει. Δεν θυμάμαι. Α. Δεν ξέρω μάλλον, δεν ξέρω. Α. Ο καμένο τον ρώτησε στον Μπόμπολα: Του λέει να πάμε κι εμεί που <laughs> είναι φτηνά. <σκοινά." laughs> και δεν απάντησε. Είχαν κάτι ωραίους διαλόγου στο, στο Twitter. Πόσο πλήρωσε τη διαφήμιση τη Eurovision ο Σταύρος? Μόνο ο διαφήμιζόταν ανάμεσα στη Eurovision. Γιατί δεν είδε μια διαφήμιση που η πολιτική είχε στα διαλύματα. διαλύματα, τι γυρνάει, τι έβλεπε. Δεν θυμάμαι, εδώ δεν έβλεπα την κανονική εκπομπή. Σιγά τα τραγούδια και σιγά την γυροβίζων. Τέλο πάντων. Μόνο ποτάμι είχε διαφημίσει. Καθεντάδε, το σκάνδαλο. Κοίτα, το κοινό τη γυροβίζων είναι για ποτάμι. Ναι. Κόμμα, οπότε σου λέει είναι εκεί θα ποτάμι. πάμε εμεί. Είναι για ποτάμι. Σε όλε τι άλλε ώρε βάζουν οι υπόλοιποι. Οπότε είναι μια χαρά. Όπω κάθε Πέμπτη έτσι κι αυτοί, λόγω εκλογών, είπαμε να ανταμόνουμε και ανταμόσαμε. Και σήμερα. Καλώ σα βρήκαμε, λοιπόν. Ένα καλεσμένο δεν φέραμε, ρε παιδί μου. Όχι, δεν φέρουμε κανέναν. Ούτε στι βουλέ όταν γίνουν. Δεν θέλουμε κανέναν. Τα λέμε εμεί εδώ. Τα ξέρουμε. Τι, α, χαλάμε τι ώρε τώρα και. να βγούμε και τα, το και τα μούτρα του, όχι τίποτα άλλο. Τα μούτρα του, ναι. Είχαμε φέρει την άλλη φορά τον Άδωνη. Παπα. Είχαμε φέρει τον άλλο. Πέτρο, τον Πογιόπουλο, ήταν υποψήφιο τότε. Τον Πέτρο από την Ανταρσία. Το Κωνσταντίνο. Το Στάθη. Ο κάτω δεν κουράστηκε να ανόρφω εν υποψήφωση με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα φέρουμε φέτος τίποτα, κανέναν. Ενώ ο Άδωνης κουράστηκε που ήρθε στη γύρα <χ> ήταν <χ> <πέρνασε> και ήταν στον Αντένα, ήρθε έκανε κάτι. Μας, μας, μας κουράσε, μάς και, μάς κουράσε. Μάς. και τους ακροατέ κούρασε. Και τι να μας πει τώρα ο Υπουργός δεν έχει νόημα η, η ελληνική κοινωνία συνταράζεται πάλι. Ναι. Γιατί από τους Ευτή. Financial Times. Τρώμαξα. Επειδή μου ξέχασα να άρχισε ο δίπλα μου, λέω ξαφνικά. Η ευτή είναι φελή και η δημοκρατία. Με τα δημοσιεύματα. Και του Αμερικανού Υπουργού, του Guideneur, όπω λέγεται, το βιβλίο, την προδημοσίευση. Μήπω δεν έχουν καταλάβει καλά γιατί ο Τσίπρα δεν τα έχει καλά τα αγγλικά. Μήπω γράφουν άλλα και ο Τσίπρα τα πειραλιώ. <laughs> <αλλιώς. laughs> γιατί λε, πώ ήρθε Τσίπρα. Εγώ λέει, η ελληνική κοινωνία. Περθέ <laughs> Ελληνική <laughs> κοινωνία και Τσίπρα ακόμη δεν είναι ένα. Δεν είναι ένα, όχι. Ένα δεν θα γίνει ποτέ. Μισό είναι το θέμα αν θα γίνει εννο ισχυρή πλειοψηφ απασχολεί σε αυτή τη φάση και αποκάλυψαν οι Financial Times χωρίς να έχει διαψευστεί ότι ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και όλο το πολιτικό προσωπικό αυτό που διοικεί αυτή τη χώρα είναι δοτή είναι αποκάλυψη. είναι ανδρίκελα Μεγάλη αποκάλυψη είναι έκανα. Έκανα. και τι είναι για αποκλειστικό το λένε δεν βγήκαν να το διαψεύσουν τα ανδρίκελα εντωμεταξύ Τι να πούνε, δεν είναι Μανδρίκελο. Πιο κωμικό θα ήταν αυτό. Γεια σα. Λέω ο Βενιζέλο, δεν είναι μανδρίκελο, να Μανδρίκελο. Σε περίπτωση που. Γέλιο μέχρι δακρύον. Ψηφίστε μα παρόλα αυτά, ναι, γιατί θα πέσω από την κυβέρνηση, αλλά δεν είναι Μανδρίκελο. Ναι, δεν είναι Μανδρίκελο. Αυτό το δίλημα πια είναι ότι πιο κωμικό έχει τύχει τη μετά τη μεταπολίτευση. Τι δίλημα. Ευχή είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό. <laughs> <laughs> αυτό περιμένουμε με τράμα αντίστροφα ναι. για να υλοποιηθεί το δίλημα. Και, και, και κάτω. Να, να φοβηθούμε. <laughs> να σε δω. Δεν θα το κάνει. Δεν, ξέρω. δεν μπορεί να είναι Είναι σοβαρό. Δεν λέει και ο Βενιζέλο. Είναι τέτοιο. Τον έχει για τέτοιον. Όχι. Θα το κάνει. Πιστεύω Που, θα νά. το κάνει. Είναι βιδωμένο. Τι θα το κάνει. Με δεν ούπατ πειράζει. μέσα στην καρέκλα. Δεν πειράζει. Αυτά τα είπε και ο χθε. Βλέπω ότι έχει επηρεαστεί από τον Αλέξη. Από τη συνέντευξη των αντένων. Αυτά ακριβώ είπε και ο Τσίπρα. Την είναι βιδομένος Είπε, ναι. Αν όχι βιδωμένο, κάτι τέτοι. Είπε ούπατο το Αλέξη. Ούπατ δεν είπε. Συγγνώμη. Δεν ξέρω. Τ Αλλά δεν το ξέρει, έχει βιδώσει ποτέ ο Αλέξη. Δεν έχει χτίσει κάτι, θα ξέρει. Δεν Μηχανικό είναι. Στα χαρτιά. <laughs> Α. <laughs> Τι ρίχνει και τα χαρτιά. Πάει για πρωθυπουργό τη χώρα. Χαλόου, δεν μπορεί να έχει δουλέψει ποτέ. Και είναι χαρτορίχτρα ο πρωθυπουργό τη χώρα. Δεν νοείται πρωθυπουργό τη Ελλάδα να έχει δουλέψει πριν. Χαζώσει. Σωστό. Θα τον ψήφιζε ο κόσμο. Αφού είναι Αν για πρώτη πέ... φορά αριστερά, δεν είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Όχι. Αφού είναι πρώτη και... φορά αριστερά. Πρώτη αλλά... φορά αριστερά ήταν το 81. Η δεύτερη φορά Α, είναι αριστερά. Πρωθυπουργό που κυβερνάει 10 εκατομμύρια Έλληνε δεν πρέπει να έχει δουλέψει ποτέ. Δεν ξέρει από τέτοια. Αν σέβαι τον εαυτό του. Εβέβαια αλλιώ δεν θα γίνει σωστά Βλέπει ένα εργατικό επίπεδο που έχει ένισημα. Αυτό δεν θα γίνει προθυπουργό. Θα γίνει οτιδήποτε άλλο. Πρωθυπουργό δεν θα γίνει. Να τα ξεκαταρίσουμε κάποια στιγμή, να μην ταλαιπωρούμαστε και να μην δυχαζόμαστε. Mm. Αγκαλιασμένοι να πάμε που λέει ομάδα. Γι' αυτό δεν έγινε τελικά ο καρτσαφέρει ο που λέγεται. Επειδή ναι, έχει ναι, δουλέψει ή δουλέψει ο κατάσταση στο Ναι, ναι. Και εμεί ακούγαμε τότε ότι ο Παπαδήμο ήταν επιλογή Καρατζαφέρη και βγήκαν ε, τα δημοσιεύματα. Τον, ο Μπαρόζο τον επέλεξε. Βέβαια βγήκε ο Καρατζαφέρη μετά ναι. από αυτό και είπε ότι Όχι, δικιά μου ήταν η επιλογή. Ναι, ναι εντάξει, εννοείται. Ο Μπαρόζο πού ήξερε τον Παπαδήμον. Ο Καρατζαφέρη τον ήξερε εδώ. Μήπω έκανε το κονέα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το κείμενο. Αν δεν το έχετε βρει τη Financial Times το, το πρώτο δηλαδή, διαβάστε το πώ ακριβώ τα τηλεφωνήματα, ποιοι είχαν μαζευτεί μέσα και πώ 10 εκατομμύρια τείχε. Τι πήραν, τις βάλαν σε ένα μίξερ και βγάλανε αυτά που βγάλανε. Τα λέγαμε κάποιοι. Δεν μα νοιάζει καθόλου επιβεβαίωση. Αλλά τα λέγαμε από τότε. Ξέραμε τα τηλεφωνήματα. Όχι. Αλλά το βλέπει. Και χάσαμε τον Γιώργο με βλακίε. Τι? Με τι βλακίε. Με, τις με, βλα... το με και με, και με Χάσαμε τον Γιώργο. Τι υπόγειες διαβουλεύσεις Βέβαια τώρα που θα καταστραφεί το Πασόκ. Ελπίζω να το Όχι, είναι καλά το πασοκτόρα, Δεν θα καταστραφεί. Είναι μια χαρά το Πασόκ. Είναι είδα... κόμμα βροντερό, κρατάει εκεί, κυβερνάει, έχει απόψει, ιδεολογία και αξίε. Βέβαια από το κόμμα δεν είναι μακριά η τελεία, Αλλά πλησιάζει. Αλλά είδα μια δημοσκόπηση, 7% βλέπω η ελιά. Οπότε εντάξει, μια χαρά. Ελπιδοφόρο μήνυμα. Σήμερα. Σήμερα. 7% ε? η ελιά. Αυτό ακριβώ. Δεν ξέρω. Δεν δε αντικατοπτρίζει δε... την κοινωνία. Αυτό. Αν κάτι αντικατοπτρίζει, <laughs> είναι αυτό <η> ακριβώ. Ότι <laughs> ελιά έχει 7%. Παντού όλοι λένε θα ψηφίσω ελιά. Μάχαλο στα ψηφοδέλτια θα γίνει εκεί. Θα έχουν βάλει το πασόφι μεγαλύτερο πνευματικό γιατί οι Γέρνοι δεν καταλαβαίνουν. Σου λέει τι είναι αυτό, έχω μαθήλια. Άστα, άστα, το τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, βγαίνουν οι financial, βγαίνουν και οι συγγραφεί οι ξένοι και λένε, αποδεικνύουν εν ολίγη ότι είναι ανδρίκελα. Σαμαρά Βενιζέλο, του διόρισαν, αποφασίστηκαν τα πράγματα αλλού για να μείνουμε στο ευρώ και βγαίνουν τώρα όλοι οι παπαγάλοι σε κανάλια και τα υπόλοιπα και λένε ότι είναι ψιλοσωστά τα κάνανε τότε. Για να μείνουμε στο ευρώ. Το, το οποίο όμω δεν το έχουμε το ευρώ. Α. Ενώ έχουμε μείνει, δεν υπάρχει ευρώ από τότε. Γιατί από το 11 ω τώρα έχουν φύγει πολλά ευρώ από τσέπε. Εντάξει, δεν κουνήθηκε η Ευρώπη όμω. Έχουμε μείνει στο ευρώ, υπάρχει μια αυτό, θερό... αυτό ακριβώ. Αυτό που λέγαμε τότε. Πολλοί άνθρωποι το λέγανε, δεν μιλάμε για εμά. Κατηγορίε και πολιτικέ αντιλήψεις ότι όλα αυτά δεν γίνονται για να σωθεί η Ελλάδα. Γίνονται για άλλου λόγου. Συνηγόρησαν και οι εδώ συνεργάτε, συνηγόρησαν και οι έξω. Και βγαίνει ο Πρετεντέρη χθε για να θώσει το Σαμάρα, δεν τον νοιάζει ο Βενιζέλος πια αν τελειώσαν αυτά για να αθωώσει τον Σαμαρά και τι θυμήθηκε ο Πρετεντέρης για τον Σαμαρά και επίσης με αυτή την αποκάλυψη του Γκάιθνερ ξαναλέω δύο γεγονότα της εποχής εκείνης που δεν τα είχαμε ερμηνεύσει ως επαρκός εκείνη την εποχή αποκτούν τεράστια σημασία το πρώτο είναι λίγες μέρες μετά αρχές Αυγούστου mm. ανακοινώνεται ένα τηλεφώνημα του Γκάιθνερ στο Σαμαρά όπου ενώ ανακοινώνεται το τηλεφώνημα Δεν μας λένε τίποτα για το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος. Mm -hmm. Τώρα μπορούμε όλα να καταλάβουμε το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος. Mm -hmm. Και επίσης αυτό που, δε, που τώρα καταλαβαίνουμε είναι τη σπουδή του Σαμαρά της σπουδή του Σαμαρά αν θυμάστε την εποχή digene περνούσε την περιπέτεια με, το, με μάτι το μάτι του και δεν μπορούσαν να ταξιδέψει. Τη σπουδή του Σαμαρά κατά μεσούντος του αυγούστου μέσα σε κυριολεκτικά Να, κάνει, να σηκωθεί από το κρεβάτι και να κάνει την πρώτη επίσκεψη στη Μέρκελ στο Βερολίνο. Θυμάστε την επίσκεψη Σαμαρά στο Βερολίνο, αν δεν απατώμε μετά, μετά τι 20 Αυγούστου του 2012. Από το κρεβάτι του πόνου. Τι τραβάει αυτό, Σηκώθηκε, τραβάει ο Πρετεντέρη. Κάθε, <laughs> κάθε βράδυ σκέφτεται τι θα πει για το Σαμαρά που δεν υπάρχει και να πει τίποτα. Αν δεν έρχεται με mail το σκέφτεται. Ναι, νομίζω είναι oh. του ιδίου. Ποιο θα σκεφτεί, οι υπόλοιποι με στο Μαξίμου oh. μπορούν. Oh. Oh. Ο Πρετεντέρη είναι oh. κυβέρνηση και τη σταθερότητα. Αυτό σημαίνει που που πολλά που... Για... για την κυβέρνηση συγκεκριμένη, βέβαια. Α, και την προηγούμενη. Πάλι και, προηγούμενη ήταν. Ναι, ναι. και την προπροηγούμενη. Επισήμητη, δεν ήταν. Oh. Όχι, oh. κυβερνάει το μαξί μου. Με στην τάλα ήλιο καλοκαίρι. Να σηκωθεί με το ζέστα. μάτι. Και να πάει από το κρεβάι του πόνου. Π... Άρα, που που κοίταγε το ταβάνι πει. με το ένα μάτι. Όχι, όχι. όχι, όχι το... Το... το ταβάνι το κοίταγε όταν ήταν η Πολιτική Άνοιξη και μετά. Ναι, τότε με τα δύο. Τώρα το κοίταγε με το ένα, γιατί ήταν άρρωστο. Δεν το έχει πει αυτό ο Σαμαρά. Δεν Σου λέω τι γίνεται. Περιγράφω την εικόνα. Θέλει εδώ να μα πει ο ποιητή ότι ο Σαμαρά. Δεν ήταν εδωτός Ότι το πάλεψε και δεν είχε δηλαδή τέτοια σχέση Όπως μας το δίνει να Δεν είναι oh, μαγιονέτα. Δεν, δεν ήταν Έγινε μετά Είπε δεν ήταν Στη λογική του Πρετεντέρη ah, δεν έχει του... γίνει ποτέ. ποτέ Ποτέ Όχι ναι και όσοι πιστεύουν Πρετεντέρη Ωραίο για βιβλίο Στη λογική του Πρετεντέρη Ναι Ότι τι Ωραίο στήλειες πριν ή μετά τελείες, Όπου να είμαι Στη λογική μετά. του Πρετεντέρη Τι θα βάλει αυτό το βιβλίο μέσα. Τι θα γράφει όντως. Και βγαίνει και ο Βορύδη. Έπρεπε να βγει και ο Βορύδη να τοποθετεί. Είναι δικηγόρο τη Ενέργεια και τη Power of All. Έλαβε κάτι παλιό λεφτά, υπεξαίρεσαν τώρα και εσύ τώρα. Όχι, είναι δικηγόρο σε εταιρείε που έκλεψαν το δημόσιο. Όχι. Ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Και, πόσο και κόσμο, δεν... σε πόσο κόσμο χρωστάνε κιόλα. Και σε πόσο κόσμο, ναι. Είναι, είναι δυνατόν να είναι αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Να έχει ακούσει κάτι. Αν πάει καλά η δίκη, Όχι. Νομίζω δίκη, θα, θα δώσει τον πήγε, καλύτερο το να πει. Έγινε η δίκη, δεν πήγε το δημόσιο. Αυτά δεν έχουν γίνει πουθενά. Δεν γίνονται αυτά. Μ' αρέσει που λέμε Αφρική, πια Αφρική. Δεν γίνονται. Και εκεί υπάρχει κανόνα. Ή επίση δεν γίνεται το άλλο. Θα πάμε στο Βόρειο Το άλλο ότι βγαίνει ένα νομοσχέδιο που λέει ότι οι παραλίε θα πάνε στα ξενοδοχεία που είναι από πάνω. Πέντε τετραγωνικά ανακλίνει, δηλαδή 100 δωμάτια. 500 τετραγωνικά παραλίε θα παίρνει εσύ. Είναι δικά σου. Δεν θα Βεβαίως. μπορεί να πάει ο κόσμο. Και στα πετσόμπαρα. Και... Φωνάζουν δημοσιογράφοι, εφημερίδε και κανα-δύο βουλευτέ και το αποσύρουν. Ωραία, το απέσυρε. Θα ξανάρθει βέβαια. Αυτό που το πρότεινε τι, έτσι μένει και στη θέση του. Mm. Αυτό το έκτρωμα, αυτό είναι, ο, δεν είναι έκτρομα, είναι έγκλημα. Αυτό είναι εθνική προδοσία. Αυτό είναι εθνική προδοσία. Αυτός που το πρότεινε ο Στουρνάρας σε αυτόν το Υπουργείο, από αυτό δεν βγήκε ή από άλλο Υπουργείο. Μέτρωγαν οι ίδιες ή κάποιος άλλος. άλλος νέα, είναι, αλλά ένα είναι, νομοσχέδιο ναι. έρχεται με τη σφραγίδα κάποιου Υπουργείου. Μένει στη θέση του και υπηρετεί το έθνο. Αυτό. Έχει ορκιστεί πίστη στην, στην πατρίδα και είναι συνταγματικά σωστό. Ο πρωθυπουργό που καλύπτει αυτόν και μόνο με την απόσυρση, εγώ δεν λέω την ψήφιση, και μόνο με τη σκέψη με τη σκέψη ότι θα, θα γίνει αυτό στις παραλίε. Μένουν στη θέση του όλοι και θεωρούν ότι σώζουν κάτι. Καλά, Ότι δε, λάθος. δεν είναι προδότη αυτό που το έχει κάνει αυτό. Στην καλύτερη προδότη. Έκαλα... Καλύτερη... Ο ίδιο έχει υπογράψει και κάτι άλλο που είναι προδότη για αυτά που έχει το, το πιο φρέσκο ξεφίσει, και το πιο κάτι... επίσημο. Επειδή ναι. αυτό το απέσυραν. Το άλλο σου λέει μα σώζει τη χώρα. Αυτό. Κατάλαβαν και οι το τράβηξαν πίσω λόγω εκλογών, λόγω λόγο. Θα έρθει με άλλον. Μπορεί να μην είναι αλλιώς, τετραγωνικά, σιγά. να είναι δύο τετραγωνικά. Επίση ισχύει ήδη. Σιγά τώρα. Με κάποιο τρόπο. Δεν, με κάποιο τρόπο ε, ισχύει παντού, δεν όχι είναι παντού. Παντού. Ε, καλά, όχι, όχι παντού. παντού. Ωραία. δεν βρε στην Αττική παραλία. Που να μην έχει σειρματόπλευμα ή κάγκελο μπιτσόμπαρου ή, μπιτσόμπα, ή Ναι, την κυβέρνηση. Α, είναι Μεγαλύτερη παραλία, παραλία από την δεν υπάρχει. Όχι δεν Βάζει, αλλά δεν έχει. λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε. Τα διέψευσε όλα αυτά. Ότι διορίζει ο Μπαρόζο υπουργού. Ο... Α, νόμιζα ο... για την ενέργεια, τρόμασε. Όχι, μωρέ, δεν ξέρω για την ενέργεια. Ο... Ότι απ' έξω όλοι αυτοί είναι διορισμένοι εδώ οι δικοί μα και ότι αποφασίζουν άλλοι και έρχεται ο ελληνικό λαό και εγκρίνει. Mm. Δεν γίνονται αυτά. Το είπα καθαρά χτες βράδυ στο Skype. Αλλά αν μου λέτε ότι βρισκόμαστε στην εξή εποχή, εκτό να αν αναφέρθηκε ο κ. Νιχώπουλο, στην εποχή που υπήρχε ο ξένο παράγοντα που έλεγε τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει, σα λέω ότι βεβαίω. Αυτό δεν είναι έτσι. Λοιπόν. Διότι η ευθύνη βρισκόταν στο κοινοβούλιο, στις κοινοβουλευτικές ομάδες, που όμως, μιλανάζοντας αυτό, είχαν να αντιμετωπίσουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα και πιέσεις που είχαν να κάνουν με τη χρηματοδότηση της χώρας. Να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Βορύδη. Αυτό ήταν το πολιτικό πλαίσιο Μέσα στο οποίο γίνανε εκείνε οι εξελίξει. <laughs> Πολύ καλό. Το άλλο με το τωτό το, το, το ξέρετε. Ορίστε, δεν γίνονται αυτά απ' έξω. Οι βουλέ εδώ αποφάσιζαν. Οι βουλοί, οι βουλευτέ. Είναι δυνατόν. που είμαστε, στο ποτέ, 60, ποτέ, ποτέ. Στη Φρεντερίκη και στο Beauty και στου άλλου που διόριζαν κυβερνήσεις Να κρυβόμαστε τον Παρόζο Για τον κάθε Μπαρόζο. Βέβαια, δεν μπορούμε εμεί να διαλέξουμε Σαμαράδες, Δεν έχουμε παπαδήμου, δεν έχουμε πρόθυμου. Να επιλογέ. Να, να επιλογές. Πάνω από τη χώρα και το λαό τη βάζουν τι ξένε τράπεζε. Δεν υπάρχουν τέτοιο μάτσο. Μάτσο, πρόθυμοι. Δεν είμαστε ικανοί να διαλέξουμε τον καλύτερο πρόθυμο. Δείξε μα πέντε να σου βγάλουμε τον καλύτερο. Ναι. Αλλά μόνο από του πρόθυμου. Δεν υπάρχει. δεν θέλουμε. Θέλουμε πρόθυμο. Αν θε ευρώ... να, να μείνει στο ευρώ, δεν θε. Ή σε αναγκάζουν εσύ, mm. Μωρέη. Ποιο ερωτάει εσένα. Oh, όχι, να, ρωτάς, ψηφία να Δεν θέλει όμως. το ευρώ. Ναι, ναι. Το ευρώ αυτό είναι. Δυστυχώ. Δυστυχώ θα αποφασίζουν άλλοι. Έτσι κι αλλιώ, δηλαδή και επισήμω από το Μάστρικ και μετά αποφασίζουν. Εκχώρηση εθνική κυριαρχία λέγεται αυτό. Συνειδητή και αποφασισμένη με τη Βούλα Οπότε έτσι θα γίνεται Μήπως να μην κάνουμε και εκλογέ Γιατί είναι ένας κόπος μεγάλος και χρήματα χαμένα Ο Πανταζής κατεβαίνει στη Βούλα Νομίζω έτσι δεν ήταν, βου, βου, βου τα τρία Β Δημοτικός σύμβουλος, όχι δήμαρχος, Δύμαρχο δεν ήταν. Εμεί δεν τα είχαμε βάλει στην τηλέφωνο. Για δήμαρχος. Εμείς δεν τα βάλαμε στην τηλεόρική. Πολύ βάλει. Που είχε πει ότι έχει φτωχού που χτύπαν τι πόρτε βουλιαγμένε. Αν στη περάσει βουλιά. Πια δεν έχουν ζωή. Αυτό ακριβώ. Με το που πάει στην πόρτα έρχονται κάτι σκύλα από πίσω <laughs> τεράστια <laughs> και σου μπορεί να σου φάνε και το χέρι ενώ είσαι απ' έξω. Ναι. Και θα χτυπήσουν φτωχή την πόρτα στην βουλιαμένη θα πάνε. Το Του όπλου. Και θα ανοίξει ο άλλο μέσα και τι θα κάνει. Θα δώσει κάτι. Τι θα δώσει. Ένα χαλί να είναι απάνω σε χαλιά, <laughs> σε μαγικά χαλιά. και θέλει Ένα να, να τα αλλάξει, Κανένα ανακαίνιση. <laughs> λοιπόν, είναι και εποχή ανακαίνισεων τώρα. Και χαλιών. Και χαλιών και χάλιων. Mm. Εδώ είμαστε, ε, Λινοφρένια. Μπορείτε να επικοινωνείτε με ηλεκτρονικού τρόπου για να σα δούμε εμεί. Δηλαδή, στο το mail είναι studio τούντιο.com.gr. Θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα. Ή ε, από κινητό θα γράψετε real και ενώ το μήνυμά και έχει αποστολή στο 54 100. Το 21200, 200 είναι, είναι η Ελισάβετ, πια είναι, δεν βλέπω. Μην την πολυζαλίζετε, γιατί έχει νόημα αυτό ο αριθμό, ο τηλεφωνικό, μόνο να απαντά ο Αποστόλη. Κάθε Πέμπτη δεν απαντά. Οπότε στείλτε με του άλλου τρόπου, αν θέλετε να πούμε. Έχει και τι δουλειέ τη. Και ο Νίκο Απρανίδη. Έχει τι του. Α. Ο Νίκο Απρανίδης είναι στον ήχο. Mm. Θα πάμε... Σπουδαίο ήχο κάνει. Ναι, και εσένα φαίνεται κάπω ο ίχνη. Λίγο ναι, Τέλος πάντων. <laughs> <Τέλος πάνω>. Λοιπόν. <laughs> <laughs> τα μούτρα σου ξενή. Σε, σε, σε λίγο τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε, έχετε στείλει και κάποια μηνύματα. Θε να πω καταρχήν μια ανακοίνωση που ξέξε... Δημοκρατικό ξεκάρφωμα Ναι, ναι. ναι. γιατί όχι. Λοιπόν, σε ταξί στι 11 ακριβώ από το Υγεία προς Καλιθέα ξεχάστηκε ένα βαλιτσάκι παιδικό κόκκινο που περιέχει φάρμακα. Ο οδηγό άκουγε real. Και πολύ καλά έκανε. Real FM. Αυτό. Αν <laughs> τέτοιο, να, να πάρει τηλέφωνο να επικοινωνήσει εδώ με την Ελισάβετ για να βρούμε το βαλιτσάκι. Με το, τι παιδάκι ήταν αυτό που είχε φάρμακα μέσα στο βαλιτσάκι του, Έλεος ε... Έχουν πάει τα φάρμακα παντού και στα παιδιά. Τα έχει κάνει ο Άδων όλα ψυχάκια και τα σε ηλικία. Φέρνει πρότυπο και παράδειγμα από Παίρνω. εκεί. Παίρνω. Λέει εδώ άλλο. Θύμιο, πε να το ακούσουν όλοι. Το κουκουέ την Κυριακή κερδίζει του ζωγράφου. Αλήθεια. Το, <Το> ξέρω εγώ. Έτσι λένε. Ξέρω. Λέει αυτό ότι κερδίζει του ζωγράφου την Κυριακή. Δεν του. ξέρω κάτι για του ζωγράφου, να πω την αλήθεια. Παίζει κάπου αλλού. Με τα δημοτικά δεν πολύ ασχολούμαι. Εγώ θέλω το μήνυμα των ευρωβουλευτών. Ποιο ασχολείται. Ασχολείται κανεί Όχι. Δεν ασχολούμαι. Εννοώ πρέπει να πάει ο κόσμο, είναι γειτονιά, είναι ωραία. Δεν λέω δεν ασχολούμαι με δημοσκαπικά ποσοστά, προβλέψει και τέτοια. Αυτά είναι, εντάξει, καλά, μην απολογήσω είναι, και εσύ. Όχι, να πούμε απολογούμε. ότι Ά, να πάμε όλοι να ψηφίσουμε στην Αργυρούπολη. Λιου... Θα φας Λιου... καμιά σφαίρα. Αυτός? αυτός είναι αυτό. Αυτό είναι η γλυφάδα. Στη γλυφάδα που... κρεβαίνει. Στη γλυφάδα, με, ο... το... με τον Πυρουνάκη. Ο Νίκο Σαπρανίδης εδώ δικό μα. Ναι, κατεβαίνει. Είμαι δημοτικό, με την παράταξη αριστερή. Αριστερή πρωτοβουλία Γλυφάδας. Με τον Πυρουνάκη και τον Νίκο Πυρουνάκη. Νίκο Μου στέλνει εμένα μηνύματα εδώ. Ένα δραστήριο τύπο κάτω εκεί στα mm. νότια που κάνει διάφορα. Είναι από αυτού του συνεπεί ανθρώπου που ασχολούνται χωρί κέρδο. Οι ανιδιοτελεί. Δεν λέω για το δικό μα τον Νίκο, λέω για τον άλλο τον Πυρουνάκη. Ο δικό μα έχει ένα κέρδο. Ποιο ξέρει πόσα του έχουν δώσει Ψυχανε, και πηγαίνει εμ... εκεί για να κάνει τέτοια. Ε, hey, πώ και. Από που, που παίρνει διαφήμιση η αντάρση. Ναι, ε, ε, έλατε. Ε. Ανταρσία είναι αυτό. Είναι και άλλο, Δεν είναι μόνο είναι. Ανταρσία, νομίζω και, και οι αυτοί, αυτοί, αυτοί, αυτοί τα να... βρίσκουν τα λεφτά για να κάνουν όλα αυτά. Μα δεν κάνουν πληρών, ε... και τίποτα. <laughs> δεν κάνουν. <laughs> τι να κάνουν οι <laughs> <συγκεντρώσεις, laughs> Πληρώνει οι ραδιόφωνο για να κάνουμε Αυτό σωστό. Mm. Λοιπόν, οπότε. σου δίνει η Ανταρσία. Να το δούμε αυτό. Η πλήρωσε για να Ούτε ο Άδωνος θα την έλεγε Λέει εδώ ο Βενιζέλος στην Τζαπανίδου Σήμερα είπε πάνω από 20 φορές απολύτω. Στα, στα γραφεία του Πασόκ μέσα Στα γραφεία του Πασόκ δεν, δεν είναι δε αυτό το... όχι. Και αυτό θυμάσαι που είχε πει το απολύτως είχε Στα πει, γραφεία και... του Πασόκ ναι, μέσα Ναι, γιατί, ότι του είχε κάνει ερώτηση κάποιου Σαν είναι λαμόγια με κάποιο τέτοιο Με στα γραφεία του Πασόκ Τολμάται Είναι και ναι. τα καινούρια. Που οι λαμογιέ γίνονται στη Χαριλάου, δεν γίνανε στην Ποκράου τη Αθήνα. Μα τόσες. εννοείται. Γι' αυτό είμαστε θέτουμε θέμα λαμογιά. Γιατί είμαστε, είμαστε στο... στο άνθρωπο. Στο, στο, στο, στο πανεπιστήμιο. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά. Να γίνει το Πασόκ αυτό δεν τα κατάφερε ο Στέφαν. Είναι σκόμα. άσυλο και το Πασόκ. Όχι άσυλο. Δεν, δεν είναι πανεπιστήμιο. Δεν, είναι πανεπιστήμιο. Α, δεν είναι. Πρέπει να κατοχυρωθούν συνταγματικά. Γι' αυτό δεν είναι άσυλο. Είναι πανεπιστήμιο λαμογιά. Διδάσκουν οι καλύτεροι. Άκη Τσου Χατζόπουλο και ο Θόδρο Τσουκάτο. Και ο Θόδωρο Σοσιαλιστής Σοσιαλιστή ήταν. Θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει σημασία. Η, η Νέα Δημοκρατία σημασία. Θα Το ποτάμι, το, ίδιο, το βαλέτσι ίδιο. για να δείξει ότι είναι mm. και Χρυσή Αυγή. Κανονικά. Ε, όχι, η ξέρω, σοβαρή χρυσή Αυγή, μάλλον όχι. Η mm. Τη σοβαρή την ακόμα. Η είναι θα η την ψηφίζουμε. Όχι η Άμα ψάχνει ο Μπάμπες, ψάχνει και ο Σαμάρα. Αυτά πάνε μαζί. Τι καλό. Πολύ καλό. Η <laughs> καλύτεροι. Λοιπόν, κάτω η Χούντα λέει εδώ μία. Ναι. Μια Κωνσταντίνα. Ελληνοφρένια δυνατά. Μην σταματάτε. Σα ακούμε κάθε μέρα από Εδιψό. Εβίαζεστα. Καλά κάνουνε. Λοιπόν. Έχει κανένα μείνει να πούμε. Ναι. Έχει λισάξει ένα φίλο. Μιχάλη Τασούλα για υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ειλιούπολη. <laughs> Νομίζω πρέπει να είσαι έτσι, γιατί από τα μηνύματα δεν καταλαβαίνω. Ψηφίστε Τασούλα και Χαβάκι. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ, αν θέλουν στην Ειλιούπολη, και ο Χαβάκι τον ξέρει. <laughs> ναι, ναι, ναι. Είναι φίλοι από τα παλιά. Αυτή ήταν κάποτε στην ΚΝΕ. Κάποτε. Και ο Τσίπρα ήταν στην ΚΝΕ. Όχι γι' αυτό. δια πορεία είχαν. Και ίδια εξέλιξη από την ΚΝΕ. Πορεία ή απορία. δια απορία είχαν ναι. και. Η ίδια απορία φτώχεια του καναδιού. Τσίπρα δεν βλέπω να έχει απορία. Καμία ταχ Οπότε η Σιριζέ εκεί τη Ηλιούπολη. Αφού είπες, α, δεν θέλουμε... έχει δουλέψει, πώ τα έχει όλα λυμμένα. Ο Τσίπρας Βλέποντα τον χτε, κατάλαβα τα έχει όλα λυμμένα. Θα πάμε στον Τσίπρα. Ή μάλλον mm. να πάμε τώρα. Να πάμε τώρα. Βάλε το ανήκουμε στη Δύση. Βγάλε τα άλλα, θα τα παίξουμε μετά. Είπε στη ότι. Δύση, ανήκουμε, στη σαμαρά, πλέ, ανήκουμε στη Δύση. Πάλι ένα Σαμαρά που λέει ανήκουμε στη Δύση, να τελειώνουμε. Δεν το έχει πει ποτέ ο Σαμαρά. Ένα άλλο λόγο ασυνέπεια. Ενώ το υλοποιεί, δεν το έχει πει ποτέ. Τσίπρα. Εγώ ισχυρίζομαι και το λέω με τη δύναμη τη φωνή μου ότι η χώρα ναι, είναι πράγματι μια χώρα. Που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, αυτό δεν αμφισβητείται, όμω δεν μπορεί να είναι μια χώρα σήμαντη τη Δύση, που θα ακολουθεί, θα ακολουθεί άκρητα τι επιλογέ των ισχυρών τη Δύση, αλλά μια χώρα που θα έχει την αυτοτέλεα και την κυριαρχία στα πλαίσια τη συμμετοχή σε αυτού του οργανισμού, να ασκεί όμω ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και να έχει συμμάχου ισχυρέ χώρε που παίζουν ρόλο στα πολιτικά, γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά πράγματα είπε ανήκουμε στο δυτικό πλαίσιο τα, κάτι είχε πει και ο Καραμαλής ο Εθνάρχης ε, παλιότερα επαναλαμβάνονται τα πράγματα γύρω γύρω τα λέει γύρω... έχει κάνει φωτοάλμβο, ολόκληρο φωτοάλμβο με τους Αμερικανούς αγκαλιά <laughs> <laughs> το, book, το Όντε, book του Τσίπρα είναι κυρίως με Αμερικανούς γύρω γύρω είναι, είναι δεν έχουν πάρει πολύ έκταση αλλά είναι ωραίες φωτογραφίες γενικώς που όλοι οι CIA από πίσω <laughs> και μπροστά και, με τον αριστερό ο οποίο γιατί πήγε στην Αμερική και φωτογραφήθηκε. Γιατί, Γιατί θέλει να ξέρει όταν θα φέρει το σοσιαλισμό ναι. Τι ακριβώς θα, θα τι έχει θα να την εντοπίσει Το ποιο σοσιαλισμός έρχεται μετά, είπε, το με, είπε, μετά Όταν λέμε θα σε δω μετά τι εννοούμε Α. Μετά πιο μετά Αυτό Δεν είπες σε δεκα χρόνια είπε μετά Α. Οπότε ο σοσιαλισμός μετά Εμείς βεβαίω είμαστε Έχουμε την, το όραμα Την ιδεολογία Να δημιουργήσουν μια κοινωνία ισότητα, μια δίκαιη κοινωνία. Εμεί έχουμε το σοσιαλιστικό όραμα. Λέμε όμω ότι για να το φτιάξει αυτό, πρέπει να δημιουργήσει τι προποθέσει να μην πεθαίνει ο κόσμο από την πίνα, Να μην έχουμε 60% ενέργεια από την πείνα. είναι ρεαλιστική αυτή η πρόταση, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το φτιάξουμε μετά. Άρα λοιπόν μπορούμε να το, το φτιάξουμε μετά. Βεβαίω. Θα φτιάξουμε Λέβαια. μετά. Δεν χανόμαστε. Εδώ είμαστε. Τον θα πάμε τώρα εντό Ευρώπη. Θα κάνουμε αυτά που κάνει και ο Σαμαρά. Υπήρχε και ένα ΝΑΤΟ. Ε, Νίκο, υπάρχει Νάτο. και ένα αναβάθμιση, και, και το ΝΑΤΟ. Όλα τα είπε πια. Ναι, ναι, επειδή θα κάνουμε σοσιαλισμό ναι. και θα είναι η πρώτη χώρα σοσιαλιστή που θα είναι και στο ΝΑΤΟ, γιατί δεν αμφισβητούνται όλα αυτά. Το βρήκε, στόχο Ευρώπη. Για βάλει και αυτό. Εγώ ισχυρίζομαι και το λέω με τη δύναμη τη φωνή μου ότι η χώρα ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν αμφισβητείται. Όμω δεν μπορεί να είναι μια χώρα σήμαντη τη Δύση που θα ακολουθεί, ακολουθεί άκρητα. Τι επιλογέ των ισχυρών τη Δύση. Αλλά μια χώρα που θα έχει την αυτοτέλεια και την κυριαρχία στα πλαίσια τη συμμετοχή σε αυτού του οργανισμού, να ασκεί όμω ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και να έχει συμμάχου ισχυρέ χώρε που παίζουν ρόλο στα πολιτικά, γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά πράγματα. Ναι, ήταν το ίδιο. Τελικά. Πάλι το ίδιο. Δεν έκαναν λάθο. Έγινε λάθο. Δεν έγινε, έγινε, έγινε να γίνονται λάθο. Ο, έγινε... Έγινε... Έγινε... Ο που έκανε με τι παραλίε, έπρεπε να εσύ... τον κρεμάσουμε. Κάθε εσύ και μοντάρι. Ναι, εγώ έκανα λάθο. Κάθε και μοντάρι. Και ακούστε Τσίπρα. Θα μείνουμε στον ΝΑΤΟ. Ανήκουμε στη δύση και θα έχουμε σοσιαλισμό μετά. Νορμάλσει εικόνε Και αυτογραφία. τα λέει και με τον ίδιο τόνο βαριέζε λίγο. Σε φαντολα ήδη. Είναι μια γραμμή. Είτε θα κάνουμε επανάσταση. Είτε να φύγει ο Σαμάρα, είναι όλα. Χθε ήταν λίγο πιο ξύπνηο, βέβαια, έτσι, πιο έντονο στη χούκλη. Οριόγραφίο, δεν λέω. Πού το έκεινο από πίσω τη σημεία τη κολυνία. Γράφει Εγώ το έχω πει, δεν σημαίνει ένα εργοτέχνη. Λοιπόν, αυτά τα κόκκινα από τα μονόγγμα που βλέπει. Και τα τι ο καλύτερα. Αυτά εμένα μου πολύ. Που είναι ένα πίνακα που το βάζει ένα χρώμα και αυτό σημαίνει πολλά. Ο Ρόθκο έκανε κάτι τέτοιο. Αλλά και μετά. Να δώσουμε... Τι θα πει αυτό. Μου τάζουν εδώ οι Σιριζέοι τη Ηλιούπολη επειδή του ανέφερα ότι στην 1η του Σεπτέμβρη που θα αναλάβουν λέει το Δήμο Μάλιστα. θα είμαι γραφείο τύπου του Δημάρχου. Γιατί και, και οι Σιριζέοι. Φαλίτσα, τάζουν δουλειέ. Δεν μπορεί. Μέσα από τα αστεία. Μήπω δεν πληρώνεσαι, μήπω είναι. Μιχάλη, οτιδήποτε γίνει έχουν μπει στη λογική του Πασόκ την παλιά και τάζουν Γιατί μι Μιχάλη. Μιχάλη, λέω Μιχάλη τέξε. που ανέφερα Πώς πριν. Του Σιριζέου, του φίλου που είναι εκεί στην Λιούπολη. Στη Στην Λιούπολη. Έχουμε αρκετού. Βρώμησε ο τόπο εκεί μέσα. Παντού. Να του βγάλετε από εκεί. Δεν, δεν ξέρω. που θέλει ο λαό. Ό,τι θέλει ο λαό. Θα δώσουμε μια παράσταση. Έλα, τα χέρια μα δεν τα λερώνουμε. Ναι. Εγώ δηλαδή προσωπικώ. ασχέτω του τι θέλω να βγει. Ναι. Αλλά δεν τα λερώνουμε. Στι εκλογέ. Και ασχέτω του τι κάνουμε τι άλλε μέρε που τα λερώνουμε αλλού. Μα λένε ότι δεν θέλει να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε να φύγουν αυτοί να καταχωνιαστούν, να πάνε στον πυρήνα της γης και πιο μακριά γίνεται θε, αν, αν θες να βγει κάτι είναι διαφορετικό από το τι θα κάνεις ναι. υπάρχει και τέτοιο, είναι η, η προσωπικότητα έχει πολλά μονοπάτια. Θέλουμε να βγει, αλλά ψηφίζουμε ανταρασία, ε, Νίκο Πιρουνάκη Στην γλυφάδα. Στη γλυφάδα. Εσύ είσαι στην γλυφάδα, δεν είσαι. Δεν είναι ο Νίκο. Στην γλυφάδα. Τα έχω μεταφέρει. Για τον, Από για τον Νίκο. Για τον Νίκο. βλάχο. Στου Γκαργαλιάνου δεν θα ψηφίσει. Άλλο αυτό. Ναι, ναι, τότε. Έχασα το αξίωμα για τόσο δα. Ήταν εγώ να κατέβω. Ναι, στου Γκαργαλιάνου. Ανεξάρτητο υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Και εσύ όπω είναι όλοι. Όπω είναι όλοι. με κάτι. Λοιπόν, για λοιπόν, πες τώρα την θα δώσουμε για μια παράσταση προσκλήσει για αν πάρουν από τώρα ηλισάβη, μην το σηκώσει, αφού ναι, που ναι, την παράσταση. Είναι ειδική παράσταση. Δεν είναι πάμε θέατρο. Έτσι. Το Στούντιο υπό το 0 όπου βρίσκεται στην, στο, στο. Σε καλίδι και μπαλούροντα αντιδήμαρχο τάξη στην Ηλιούπολη. Λοιπόν, το στούντιο Στούντι που κινησες. είναι θα το τυμίζω μετά. Να τελειώσω αυτό. Με στα πόδια μα. Συρίζεται. Επικούρω 8 δέκα του ψυρί, ανεβάζει την παράσταση Φέτο του ημερολόγιο. Είναι θεάτρου. Πέσω έτσι, μια σχολή θεάτρου. Που κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχουμε και κατά καιρού αναφερθεί. Και ένα απόσπασμα του Μπρέχτ που το παίζουμε από πέρυσι, σε αυτή την εκπομπή, είναι από εκεί. Και που χρησιμοποίησε και ο Άριστο Χατσστεφάνου στο ντοκιμαντέρ. Φασισμό ΑΕ. Είναι, δηλαδή, σχολή, μην φανταστείτε, είναι θέατρο. Είναι ένα όροφο τη σχολή που εκεί γίνεται η παράσταση. Είναι ναι. με, με φοιτητέ ηθοποιού. Πολύ καλή απόδοση όμω και πολύ καλά καλή ηθοποία. Και πολύ καλή σκηνοθεσία, βέβαια, γιατί και ο αρχηγό είναι ιδιαίτερο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίκο Σουκαλαγέωργο. Και είναι το μεριολόγιο ενό αχινού που είναι και βιβλίο του στα Σταματιάδη. Και δίνουμε για αυτήν την παράσταση που παίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και 4. Τρεις διπλές για την Παρασκευή, τρεις διπλές για το Σάββατο. Οι πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν, θα κερδίσουν. Το 2.11 21, 21, από το 200 αδιάτος, στην Εμεί Εμείς τι θα ακούμε όση ώρα τηλεφωνούν. Να ακούσουμε μια συνομιλία που είχαμε με τον σκηνοθέτη λίγο πριν. Το ημερολόγιο ενός αχινού. Έχουμε το ημερολόγιο ενός αχινού, αυτό που είπατε. Με τι καταπιάνετε? Τι καταπιάνετε. Με τη ζωή ενός ανθρώπου που θεωρείται αυτό το αχινό και πώς που... Παλεύει για να σπάσει, για να ανοίξει. Το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ο ομοφιλόφιλος βέβαια, το οποίο παίζει πολύ αυτή την περίοδο και με την κοντσίρτα στην Αυστρία και με την ομοφοβία του Πούτιν στη Ρωσία και με την επίθεση στον Αύγουστο κορτός στην Ελλάδα. Αλλά εμείς προσπαθούμε να δείξουμε περισσότερο έναν άνθρωπο και όχι μονάχα στην ιδιότητα. Το κείμενο είναι... Είναι ε, από ένα μυθιστόρημα, που εκλοφορεί από τι εκδόσεις του βιβλίο του Νίκου Στανατιάδη και είναι μια διασκευή που κάναμε με, με, με τα παιδιά για το θέατρο. Τον ανδρικό ρόλο τον παίζουν ε, οι γυναίκες. Δηλαδή τον gay ρόλο τον παίζουν... Ε, Τέσσερι γυναίκες Τέσσερι ηθοποίη τώρα γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτό τι να σας πω γιατί ήταν μια αρχική ιδέα δική μου αρχίσαμε πρόβες και όταν κάναμε πρόβες καταλάβαμε ότι όταν η γυναίκα παίζει το ρόλο του γκέι στη σκηνή βγαίνουν πολύ περισσότερο τα συναισθηματικά στοιχεία και όχι οι ιδιωτυπίες είτε σεξουαλικά οπότε ο μπορεί να... πολύ πιο εύκολα Να καταλάβει την ουσία του θέματος και όχι το σκανδαλάκι. Το ελληνικό κοινό είναι έτοιμο για μια τέτοια παράσταση ας Ό, πούμε. Ε, όσοι έρχονται του αρέσει με τα και αρέσει και σε πολύ νέο κοινό και αρέσει και σε παιδιά τα οποία είναι και straight, είναι και λαϊκά παιδιά και καταλαβαίνουν. Αλλά όχι, όχι. νομίζω ότι είναι... η κοινωνία είναι λίγο συντηρητική πάντα η δική μας. Είναι στο στούριο υπό το μηδέν. Είναι στο στούριο υπό το μηδέν που είναι στην Επικούρο 810 του Ψηρή. Οι δικοί οι ακροατέ το έχουν ακούσει γιατί πολλοί είχαν έρθει πέρυσι για τη Βαϊμάρη Και Α. Να, να πω, είναι και η, η θεατρική ομάδα που είχαμε δει και στο ντοκιμαντέρ του Άρτου Χατσστεφάν που κλειφόρησε πριν λίγε μέρε. Γιατί περίμεναν 2013? Σε ένα έργο ε, στα κειμένα του Brexit που είχατε πει. Ωραία, κάνει. ναι, ναι. Και πέτα κάνουμε αυτό. Είναι η είσοδο ελεύθερη. Παίζουμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Και ε, μέχρι πότε θα πάτε? Θα πάμε όσο το επιτρέπει ο καιρό. Τώρα που καταλαβαίνω ότι σήμερα έχει ψύχρα, οπότε θα πάει μέχρι και Ιούνιο. Και είναι η τρίτη βδομάδα που παίζετε τώρα, αν δεν ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Γίνονται πολλέ. Σοβαρέ δουλειέ και ωραίε προσπάθειε. Σε γωνιέ τη Αθήνα. Πώ φάνηκε Εγώ το έχει δει το έργο. Θεωρείται πάρα πολύ ωραίο. Ήξερα διε... και το βιβλίο από πριν όμω. Ναι, εντάξει. Και... Ε, όχι, έχει μια σημασία, αν ξέρει, παιδί μου, για οτιδήποτε. Πάρε. και μια ταινία, άμα πα να δει. Εγώ το είπα και προχθέ, δεν ξέρω αν παίζεται ακόμα. στο Άστη Διασταυρούμενε Ζωέ. Ταινία σερβική ε, που περιγράφει τι επιπτώσει του ενφιλίου πάνω στι ζωέ των ανθρώπων. Ξεκινάει το 93 και το φτάνει 12 χρόνια μετά. Με flashback και τέτοια. Καταπληκτική ταινία, πραγματικό αριστούργημα. Είναι αριστούργημα. Ευρωπαϊκό. Είδουμε... Δεν ξέρω αν. Στα νο... μεγάλους, μεγάλους δεν δε Στο μεγάλο κειμενό ώρα δεν παίζουν τα μόνο παίζονται. Ε, δείτε την, είναι, είναι ε, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και να θυμηθούμε ότι τότε με την συνδρομή τη Ελλάδα στους ισχυρή χώρα, του Σιμίτ και του Γιώργου, βομβαρδίστηκε μια χώρα ολόκληρη επειδή είχε ψηφίσει Μιλόσεβιτ. Δεν έκανε έκαν ο λαό αυτό που θέλαν οι άλλοι. Έθεσαν τέτοιου όρου που είπε όχι αναγκαστικά και αμέσω μετά βουβάρισαν γέφυρε, νοσοκομεία, κομβόη, κανάλια και οτιδήποτε εργοστάσια και την γονάτισαν για τα επόμενα 50 χρόνια. Τότε oh, τιμωρούσαν ναι. έτσι. Στην πορεία τιμωρούν αλλιώ. Πιο πολιτισμένο. Η Ευρώπη Ενωμένη για την οποία ψηφίζουμε σε 10 μέρε. Μην mm. το ξεχνάμε αυτό. Ένα προοδευτικό ακροατή στέλνει. Μπράβο παιδιά, δώστε γκέι στο λαό. Δώστε γκέι είναι το πρότυπο του μέλλοντο. Αυτό εχθέ ήταν το πρώτο βήμα. Για την παράσταση. Προφανώ για την παράσταση. Μου είχε τέτοιο προχθέ. Κάντε πλήση εχθές... εγκεφάλου στα παιδιά, δώστε τα σωστά πρότυπα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Πολύ προοδευτικό κοινό. Ε. Ε... Υπάρχει γενικώ. Δεν διασκεδάζει με αυτού. Δεν πώς είναι δεν ωραίο που υπάρχει αυτό το κοινό. Ε, βέβαια. Και είναι και μεγά... αυτό. Ε... Δεν λέει τίποτα αυτό. Τι το... ψήφισε στην Eurovision, Πέτρο. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Α τα φτάσουμε. Σ' άρεσε ο νικητή. Σ' άρεσε ο νικητρία. Λοιπόν, λέει εδώ ένα. Λέει κάτι καλό, Λόγια, μετά την άλλη Κυριακή ψηφίζουμε και φεύγουν. Σιριζέω! <laughs> Βάζει μόνο <laughs> <σε> το ερώτημα <laughs> από κάτω. Σιριζέω! Σιριζέω. Θα πάμε σε διαφημίσει για να πούμε μετά. Τι πάλι. Καπιταλισμό oh. δεν θέλετε. Τώρα oh. θα αφήσω με έναν. Δεν τέσιο. θέλετε, Περίμενε, δεν θες καπιταλισμό. Εγώ. Μόνο Όχι να ξεβολευτούμε, ναι, καπιταλισμό. Μόνο. Σωστό. Mm. Μόνο στο σοσιαλισμό δεν θα έχει διαφημίσει. Oh. Γιατί να διαφημίσει. Αυτά θα είναι άχρηστα, τα στηλόγια. Μαξιλάρια θα... και τη γάνια. Όχι, Όχι, θα τα διαφημίζει ο καταλληλισμό. Δεν θα υπάρχουν στο σοσιαλισμό. Δεν θα έχουμε τη γάνια στο δεν σοσιαλισμό. Ούτε Γιατί... θα τηγανίζουμε, θυμίζω καλά. Δεν θα τηγανίζουμε. Τι? Τα τηγανιτά δεν Θα τρώμε υγιεινά. Δεν βλάπτουν τα τηγανιτά. Αχ, υγιεινό Μό... σοσιαλισμό. Μόνο στον ατού Θα έχει μπάρε δημητριακών. Σοσιαλιστικέ. Κομμουνιστικέ. Σοσιαλιστικέ. Λιωδέρα πάνω με σχημά. Θα δούμε το σήμα τώρα. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Θα έχει ατμομάγειρε. Κάθε σπίτι θα έχει το δικό του ατμομάγειρα. Και θα έχει... Πώς? Ναι, ναι, γκουγκουρμέ φαγητά. Γκουγκουρμέ? Από το κουκου... Από το κουκου... Γκουγκουρμέ. Θα παραμιληθεί ένα ρο και μο. Α, ρο και Κουκουρμέ θα είναι τα φαγητά. Οπότε... Θα είμαστε όλοι fit. Γιατί τώρα με αυτά εδώ που τρώμε, τα τηγανιτά τι είναι για καλό. Γκουγκουρμέ, το κόμμα σου λέει. Αυτό είναι. Καλό να το ολανισάρουμε. Ή κορμέ. Το κόμμα σου κορμέ, κάτι. Γιατί κάνουμε τη διαφορά. Να πούμε πριν τι διαφημίσει, να πούμε του νικητέ τη παράσταση για την παράσταση. Για την Παρασκευή. Και στο συνερά μα, το παλαιό φάλερο παίζει τη ταινία. Αν είναι αυτό, πηγαίνετε και εκεί, είναι δικό μα λάθο. Διασταυρούμενε ζωέ. Λοιπόν, οι τρει πρώτοι που πήραν για το ημερολόγιο ενό σαχηνού είναι η Μπαϊρακτάρη Δήμητρα, ο Μπιτσόπουλος Ευάγγελος ο Παπαθανασίου, η Παπαθανασίου Εμμανουέλα για Παρασκευή και για Σάββατο είναι ο Κουρεμένος Ιωάννης ο Σαβουλίδης Θοδωρή, ο Σταφυλάς Παύλος Αυτό, Αυτός ο Σαβουλίδης πρέπει να έχει κερδίσει όλου τους διαγωνισμού. Πα, και, και, και βγαίνει πάντα πρώτος όχι βγαίνει πάντα πρώτος λοιπόν το τηλέπονο. ημερολόγιο ενό εκτινού είναι επικούρο 810 του Ψηρή Και στο, η παράσταση, δεύτερο στο δεύτερο όροφο, η παράσταση παίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Τέταρτο Έχει ξεκινήσει από τι 24 Απριλίου και θα πάει μέχρι Ιούνι. Δείτε και η είσοδο όλη... είναι ελεύθερη. Η είναι ελεύθερη. Αφήνει μετά στο κουτί, αν θες κάτι. Ε, ναι, Πώς εντάξει, έχει για νίσχυση. Γύφτη υπάρχει. παραγωγή. Αφήστε κάτι. Κρίση έχουμε. Είσοδο ελεύθερη, αλλά έξοδος βάλετε κάτι. Αυτό. Καλά να περάσετε το ημερολόγιο του Σαχινού του Νίκου Καραγέρου. Αυτά. Διαφημίσει. Αν ανοίξει κάτι και παθαίνω διάφορα, σύννελθε. Δεν Θα σε κουνήσω λίγο. Όχι. Α, ναι, τα μηνύματα εδώ θα σου σε κουνήσω λίγο. Λέει η Σύση. Όχι. εδώ την έχω μαρκάρει. Σύση, σύση. Αν είσαι ένα μουσάτο, μάλλον. Δεν κοιτάτε να διαβάσετε το μήνυμα, είστε κολ. Έχει τέσσερι τελείε. Τι εννοεί το κολ με όμικρον. Πεδά πε, μετά. Πεδά. Μάλλον κονσίτε θα έλεγα με αυτού που προωθείτε. έλεος πια. Σα διακόπτω από ακρόση. Δεν έχετε νου Έλληνα. Νου Έλληνα. Πώ λέμε νου Βέλλα, Νου Έλληνα. Όχι, είναι α, δύο λέξει. Α, νου Έλληνα. Δύο λέξει. Νου Έλληνα. Mm. Προωθείτε κονσίτε. Εσεί υπογράφει. Γύρευε. Κονσίτε. Τσίσακι, το ξηρί το καραφλό πάνω το κεφάλι. Θα πάρει ταξιτζί ο φίλο ο καραφλό. Ήμουν <laughs> εστεδιακό. Λοιπόν. Επίση το βράδυ έχει. Όχι γυμνήστηριακό, γυμνάστηριακό. Γυμνά είπα. Γυμνή είπε. Και πάει το μυαλό μα αλλού. Όχι, όχι. Αυτό άκουσε. Μπορεί να ήθελα να ακούσω αυτό. Δεν έχει σημασία πάντα αυτό που κάνει το λάθο, έχει σημασία και αυτό που προσλαμβάνει το λάθο. Να μάθετε να μην προσλαμβάνετε λάθη. Έκανα προσλήψει. <χαι> Έχω προσλάβει το λάθο. <χαι> να η ανάπτυξη να σου... <χαι> που λέτε ότι δεν έχουμε ανάπτυξη. <χαι> να είσαι ο μόνος που έχει προσλάβει το λάθο. Λοιπόν, το βράδυ το Κουκά έχει συγκέντρωση, την κεντρική προεκλογική στο πεδίο του Άριος, 7.30 ώρα, παφίλησε από ως περιφερειάρχης, Σοφιανός ο δήμαρχος και Κουτσούμπας θα χαιρετήσει την συγκέντρωση. Ή <Τι> θα πηγαίνει ως συγκέντρωση. Ω, hey, η συγκέντρωση, η κουτσούμπα εδώ! Ναι, ναι, ναι. <laughs> Υπάρχουν και άλλοι χαιρετισμοί. Χαιρετίζει και φεύγει. Υπάρχουν και οι χαιρετισμοί εκκλησιαστικοί και οι πολιτικοί. Υπάρχουν και άλλε ομιλίε όμω. Και αυτέ μα το... έχουν έρθει, ah, ό,τι μα θέλουν. Κάθε μα κι Νίκο, ο κύριο Πυρουνάκης που έχει ομιλία. Κάθε μέρα αυτέ τι μέρε. Χθε ήταν ομιλία, πώ πήγε. Ε? Είχατε? Κόσμο, ναι. Πώ πήγε μέρα... το ιστήριο? Για να πληρώσουν την απειλή. Κάθε μέρα περπατά στι γειτονιέ, γίνεται χαμό. Σε μαγαζιά, μέσα, σε πλατείε. Στην Θεσσαλονίκη. αυτό το τρίμερο, το τελευταίο τραγούδι από παντού. Από τα τραγούδια καταλαβαίνει τι παίζεται. Επίση γίνεται και πανικό στι κολόνε. Δεν ξέρω αν έχει προσέξει. Αμό. Μέρα με τη μέρα. Βλέπει σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο κουκουέ πάνω από ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ΣΥΡΙΖΑ πάνω από το κουκουέ. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Πώ αλλιώ θα επικοινωνηθεί, όπω λένε το μήνυμα. Θέλω να πω ότι με αυτά και με αυτά ρηπαίνεται το περιβάλλον. Με τι βρωμόφατσε όλων αυτών. Ναι, ναι, να Πιλιοτόπουλο. Ψηφι... Δεν έχει αφήσει. Δεν έχει αφήσει. Θα ψήφισε τον Άρπο. Κάθε υπομονετικά στο σαλόνι του καναπέ μα εκεί και, και μα ακούει. Όπω είδε στη διαφύλαξη. Ανταράζεται με τι αφήσει του Πιλιοτόπουλου. Δε, δεν μπορεί. Είναι αντισθητικό. Βέβαια. Δηλαδή, αισθητική αυτό. είναι να βάλει ένα γουνάκι στην, αφήσα, γύρω -γύρω, στην <laughs> κολόνα γύρω-γύρω, όπω -γύρω, <laughs> έβαζε ο Καμίνη. Ναι, αυτοί που τη μετράνε, όχι, δεν έβαζε. Στα δέντρα βάζαν οι ατενίστα σε. <laughs> και σε πουλόβερ. κάτι φανάρια έχει κάτι πουλοβέρ, κάτι κολόνα. Στα φανάρια. Να μην κρυώσει κολόνα. Ενώ Το δέντρο είναι το αντεντάκι. Δέντρο, ο οργανισμό μεγαλώνει, ζωτάνε. βγάζει φύλλα, καρπού, η κολόνα τη βγάζει. Φανάρια. Τι είναι τα φανάρια. Το Πάνε. έχουν απογειώσει αυτοί. Πόση αποσχολίαση. Πολύ. <laughs> <Για> να... <laughs> <laughs> το θυμήθηκα <laughs> στο στη... γυροβίζουν γιατί ήταν εκεί που ζωγραφίζαν τι ημέρε του ο καθένα. Ήταν μια χώρα που έφτιαχνε, έντεινε κάτι κολόνε γύρω-γύρω με κάτι κλίμα. Αντενίστα. και σε κάποια χώρα Λοιπόν Ισπανία νομίζω ε, Θες να βάλουμε αυτό το τραγούδι που Να ah, ναι να το βάλουμε ναι Μας το στείλαν και μας, να και μας ε, είπαν να το παίξουμε Μας παρακάλεσαν γιατί το είναι ωραίο και καινούριο Είναι το τραγούδι κάτι Ελλάδες Σε μουσική του Νίκου ε, Μερτζάνου Στίχους του Νίκου Μουραήτη Τραγουδάει η Δάφνη Λέμπερου Αυτό Μέσα στι σκουριέ. Δένονται οι σιωπέ με το ατσάλι. Κιόπω πάντα τα χέρια στον υδρό, δε. Θα μιλήσουνε, θα μιλήσουνε Zobaczmy. So Τα τραγούδια είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να πούμε και τα μηνύματα. Γιατί έχει ωραίο στίχο, υπάρχει... δεν ξέρω πώ. Λέει είναι κάτω τι παράγκε, κάτω από τα γιαπιά, ζουν κατελάδε σαν θεριά. Ναι, ανήμερα. Δεν βγαίνουν και από τι παράγκε τα θεριά, παραπέρα να δούμε αν είναι θεριά. Καλά κάνει ναι. ο ποιητή και τα γραφεί αλλά τώρα εγώ το πάω και στη ζωή. Ο Νίκο Μουραήτη το έχει Ναι, εντάξει. Ωραία είναι αυτά, αλλά θεριό θεριό, του Έλληνε ο τράχιλο ζυγό δεν υπομένει, και μπαρόζου έχει φάει, και φρύτεροίκε έφαγε παλιά, και ό,τι του φορέσουν το δέχεται και αγωνίζονται 500 και λένε μετά διώξαμε τη Χούντα. Τι Μα, διώξαμε, μ. τι θέλαμε τη Χούντα. Οι 500 φυλακίστηκαν, οι 1500. Μεγάλη κουβέντα αυτό. Τέλο πάντων. Τι <τυλίγε> λέει ο φίλο, Συγχυζόμαστε με αυτά. Ε, καλά ηρέτηση. Συγχυζόμαστε. Αυτό δεν θέλω κι εγώ. Διάλογο. Πείτε του Μιχάλη στην Ηλιούπολη. Mm. Και παντού ψηφίζουμε κουκουέ και λαϊκή συσπήρωση. Έχει να με το κουκουέ. Εγώ το λέω αυτό το Άκου να δει. Μήνυμα από τον αντιπρόεδρο του συνδικάτου, ο Ασά Γιάννη Κιούσι. Κιούσι Γιάννη. Και ο άλλος λέει «Όχι στην Γλυφάδα, δεν θέλει αυτά που είσαι εσύ Νίκο, ψηφίζουμε, γεμίζουμε την κάλπη γαρίφαλα και σφυροδρέπανα. Σταυρό τά... τάσο ναι, Α, και παφίλι. Καλά. Έχουνε αν που κάτι. Εδώ υπάρχουν πιο σημαντικά μέσος. θέματα. Άσαθα, Γυροβίδη. Μου λέτε πως να κρατήσω τον 87χρονο πεθερό μου μακριά από ναι. την κάλπη. Ψηφίζει ελιά. Λοιπόν, έχω μια ιδέα γι' αυτό. Να τον δέσαι μια ελιά. Όχι, Τι? αφού δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει και τον λυπά τον πεθερό ε, να κάνουμε εικονικά σχολεία δεν τον Έλα παππού πάμε να ψηφίσεις Α, ναι, Εκεί θα είναι σε κάθε δήμο θα είναι το εικονικό σχολείο για πασόκους, νεοδημοκράτες, γέρους Θα κάνουν τα ανήψη, τα ξεχασμένα ανήψη θα κάνουν ο επιτροπή, Μπράβο, καλά κάνατε Αυτό. Βάλισαν τον περιοδικό στην τρύπα τη πάνω ναι, και καλά για να το έρχεται. Θα δει ο παπούτα χαρτί, θα το ρίξει μέσα. Θα είναι για ραμολή πνευματικά. Αυτά Θέλω που συγχωνεύουν ψηθήσουν... τα σχολεία, ό,τι περισύρινα είναι ψάχνει σε άλλη. Θα μπορούσαμε συγχωνεύσει. Τόστιλα εδώ μια κρότρια, μαζεύουν σχολεία μέσα στο Νάτο που το βρίσκεται αυτό Λοιπόν, αφού περισέβουν λοιπόν σχολεία, μέσα τι εκλογέ, mm. πάλι συγχώνευση Στο τέλο θα μείνει ένα σχολείο. Συμφωνώ στη σε όλη την Ελλάδα, στο περιστέρι 6 δημοτικά γίνεται 3 Κατέρνωα από περιστέρι. Στο τέλο, ένα σχολείο ένα λαό. Θα ακουστηκε αυτό σύνθημα. Τι χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώ κάνανε ένα ίδρυμα, το ΕΟΠΗ, που παλιά είχαμε πολλά, τώρα το κάνουν ένα και κακό. Λοιπόν. <laughs> Τέλο πάντων, έχουν και τηλεοπτικέ εξελίξεις είναι δύσκολα πράγματα. Είναι ε, εκεί με το Just the Two, ο Vas έχουν γίνει το c γίνεται, γίνεται πανικό. Τέλο πάντων, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. έχουμε ένταση. και εκλογέ. Αντίστοιχα και διλήμματα. Και όλε ψη... οι ψηφοφορίε παντού. Ε, το αισιόδοξο είναι ότι υπό τη ύπρα θα ο μετά. Μετά. Λοιπόν, με αυτό το θετικό σα αποχαιρετούμε. Εμείς είναι σαν του Αρκά το βιβλιαράκι του Ζωή Μετά. Ναι. Αυτό. Okay. Αυτό ακριβώς <laughs> Λοιπόν, γεια σας. Ακολουθεί μαγκαζίνο με Γιάννη παπαδόπουλο και Κατέρινα Ακριβοπούλου.